Ότι ο γατόπαρδος του Βισκόντι Βασίζεται ως γνωστόν Στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Ντιλαπεντούζα Το τέλος είναι διαφορετικό Ο Βισκόντι επιλέγει Να δούμε στην τελευταία σκηνή Τον πρίγκιπα Σαλίνα και ενώ ο κόσμος του βυθίζεται Να γονατίζει ξημερώματα Ενώ τα αστέρια λάμπουν ακόμη ζωηρά στον ουρανό και να απαγγέλει ένα ποίημα Στο βάθος Ακούγονται οι πυροβολισμοί Καθώς εκτελούν γαριβαλδίνος Το ποίημα αυτό Είναι οι αναμνήσεις Του Τζάκομου Λεοπάρντι Άστρα αμύδρα τη σάρκτου. Ποιος να το λέγε. Πώς θα γυρνούσα πάλι εδώ που λάμπεται. Πάνω από τον κήπο του παππού μου. Πάλι να πιάσουμε κουβέντα από το παράθυρο. Σε τούτο εδώ το σπίτι όπου μεγάλωσα. Και είδα να ξοδεύεται η χαρά μου. Πόσε εικόνε κάποτε. Και πόσο ανόητες οι φαίνατε στο νου μου. Εσείς και η φωτεινή σας συντροφιά. Ξάπλωνα στο χορτάρι σιωπηλά και όλοι σχεδόν τη νύχτα Σπαταλούσα χαζεύοντας τον ουρανό και ακούγοντας πέρα σε κάποιο ρέμα Τα βατράχια Στους φράχτες στις βραγιές Περιπλανιόντουσαν πηγολαμπίδες και σιγοψιθύριζαν στον άνεμο Με αρώματα οι αλαίες Κι όλα τα κυπαρίσια Κι ομιλίες από το σπίτι ακούγονταν Κι οι από τις μικροδουλειές. Και τι απέραντες σκέψεις, Τι όνειρα ζωής, Μου ενέπνεαν Η θάλασσα στο βάθος, Κι γαλάζιοι λόφοι, Που ανακάλυψα, Και είπα πως θα περάσω κάποτε. Απόκριφους κόσμους, και απόκριφη χαρά να βρω, Ανίδεως για τούτη τη ζωή, Τόσο γυμνή, Τόσο πικρή, Που τώρα, Πρόθυμα θα την άλλαζα με θάνατο. Ανίδεκη η καρδιά μου. Δεν φαντάστηκε την άθλια φθορά με στη συνάφεια του αφανισμένου τόπου όπου γεννήθηκα, και όπου μια μάζα ημιμαθών συγχέουν το στυλ με την αλήθεια και στα ψέματα ζούνε και με μισούν και με αποφεύγουν. Όχι γιατί ζηλεύουν, γιατί νιώθουν να υπερέχω, αλλά γιατί το νιώθω εγώ με στην καρδιά μου. Αν και ποτέ δεν τοπασε του κανέναν τους ταΐσα. Εδώ φθήρω τα χρόνια μου. Ακατάληπτος. Χωρίς ζωή και αγάπη. Κι ολοένα ένα πικρότερος με το μίσος γύρω μου. Λιγότερος εμνός. Λίγο χειρότερος κάθε πρωί. Κι εν τέλει απλός μισάνθρωπος μες στο κοπάδι. Και τα νιάτα ερήμην μου φεύγουν. Τα νιάτα. Πιο γλυκά από τη φήμη και από τη δόξα και από το αιωθινό θάμβο και από την ανάσα μας. Σε χάνω άδικα πριν να σε χαρώ. Θαμμένο σαν πάνθρωπη εξορία, μοναδικό λουλούδι εσύ τη ανίδρη ζωή μου. Φυσάει. Πότε θα μπει, πότε στο πλάι μου Ακούω τη μακρινή καμπάνα Πόσο θυμάμαι αυτός ο ήχος μεγαλύνευε Όταν μικρός φοβόμουν το σκοτάδι Κι άγρυπνο στο κρεβάτι παρακάλαγα να φέξει Ό,τι βλέπω και ότι ακούω εδώ Το ξαναείδα, το ξανάκουσα παλιά Κι είναι γλυκιά η αναμνησή του Η αναμνησή του αυτό το ίδιο σβήνεται, μισό με στο πικρό παρόν, μισό με στη θλιμμένη σκέψη πω υπήρξα κάποτε. Τούτο δω το περιστήλειο, στο σούρουπο, στον τοίχο οι ζωγραφιέ, πειμενικέ, χρώματα και ο ήλιο και η μοναξιά τη εξοχή, όλα τη σχόλη μου εφρέναν, γιατί ακόμα μιλούσε η φαντασία. Με παράστακε, μπορούσα να γελιέμαι. Τούτη η σάλα, παμπάλεη στη λάμψη του χιονιού, ορθάνυχτη στο σφύριγμα του ανέμου, ολόκληρη αντιχούς από το παιχνίδι μου και από τα γέλια, τότε που το λέθριο, τραχή μυστήριο των πραγμάτων έδειγνε γλυκό, Ναι, Τότε που κοιτάει τα γόρη, σαν τον πρωτάρι εραστή, την πάνδημη ζωή, ακόμη δωρεάν και ακέραιη και ουράνια του μοιάζει ομορφιά τη. Ελπίδες μου, ελπίδες μου, αυταπάτες ευχάριστες της πρώτης μου ηλικίας, σε σάς ξαναγυρνώ, μιλώντας πάντα. Περνάει ο καιρός, αλλάζω αισθήματα και σκέψεις, μα δεν σας ξεχνώ. Φαντάσματα, το βλέπω τώρα, είναι η τιμή και η φήμη, και ευχησέργο η απολαύσει και η καλοσύνη, και άκαρπη ζωή, μάταιος σκόπος. Κι όσο και να διάσαν τα χρόνια μου, αν μέσα μου εκθρονίστηκα και μην ακούφιος, Τίποτα σπουδαίο η τύχη δεν μου στέρισε. Το ξέρω. Μα όταν σας ανακαλώ, ελπίδες μου πρόημες, όνειρα γλυκά παιδιού, και επίτα πάλι τη ζωή ζυγιάζω, την πλήξη, την οδύνη, τη φθορά, όλα όσα αφήσατε στη θέση σας, διχάζεται η καρδιά μου. Και το νιώθω. Ποτέ μου δεν θα βουλευτώ στη μοίρα μου. Και όταν μ' ο θάνατο που τόσο πόθησα κι όλα δίγνουν πως τελειώνουν τα βάσανα όταν κοιλάδα ξένη γίνεται πια η γη κι αποσυντίθεται το μέλλον μπροστά μάτια μου θυμάμαι το σχήμα σας και πάλι αναστενάζω σαν να μην ήταν μάτι η ζωή κι η πιο γλυκιά στιγμή ξαναπικρίζει Από τα νιάτα μου, έναν κίκαιώνα απόλαυσης και πόθου και αγωνίας, το θάνατο είδα να κατασταλάζει. Κι ώρες καθόμουν πλάι λίμνη, και έλεγα, ωραία που θα σβήναν στο νερό, θλίψεις και ελπίδες. Κι όμως, όταν ήρθε καιρό, και η μαύρια ρόστια με κυρίεψε, θρήνησα αυτά τα νιάτα αυτές τις μέρες, Λουλούδια τόσο πρόωρα κομμένα και αργά πολύ τη νύχτα στο κρεβάτι ανακαθόμουν και άναβα τη λάμπα και κάτι από το θολό θερίνο μου για το πνεύμα που αφανίζεται με στο βουβό σκοτάδι, ένα πένθυμο τραγούδι στον ανέφικτο εαυτό μου. Ποιος θα σε θυμηθεί, δίχως να θλίβεται, πρότινου ηλικία. Και σας, μέρες υπέροχες, εικόνα αχειροποίητη, όταν πρώτη φορά χαμογελάνε προς τη φθαρτή πλευρά μας τα κορίτσια. Και μας χαμογελάει το κάθε τι. Και η ζήλια είναι βουβή, κοιμάται ακόμα, ή ανάλαφρα κεντά. Και σαν να τι θαύμα, ο κόσμος χείρα βοηθείας. Και να μα συγχωρεί, και να γιορτάζει την αφήξή μα στη ζωή Και μπρός μας βαθιά με σεβασμό να υποκλίνεται Ω, μέρες φευγαλέες, σαν μια μόνο, μια μόνο αστραπή Ο ποιος δεν έμαθε, τι θα πει δυστυχία όταν πια σβήσατε. Και φύγαν τα καλύτερα του χρόνια και όλη η νεότητά του, όλη ξοδεύτηκε Και εσύ, Ερήνα, μήπω όλα γύρω δεν ψιθυρίζουν το όνομά σου, μήπω έφυγε από τη σκέψη μου, που πήγε και μείνει από σένα η ανάμνηση μονογλυκιά μου. Η πατρική σου γη σέχασε. Από τούτο το παράθυρο, όπου στεκόσουν πάντα και μου μίλαγε, βλέπω τα στέρια μόνο, λαμπιρίζουνε με στο κενό. Πού είσαι, και δε φτάνει εδώ η φωνή σου Και δεν ξέρω αν λες κάτι Ό,τι να'νε Αρκούσε να μιλήσεις Έφτανε ο ήχος σάκουγα άκουγα και χλόμιαζα Σ' άλλη ζωή συνέβη αυτό Σε μέρες γλυκιά μου αγάπη που περάσαν Χάθηκαν μαζί σου Κι άλλοι περπατούν στη γη Σ' αυτούς εδώ τους λόφους που ευωδίαζαν Χάθηκες τόσο γρήγορα η ζωή σου σαν όνειρο ήταν. Πήγαινε χορεύοντας, με λάμψη όλη φλογώδη και ένα φως αστάθμητο στα μάτια σου, ένα φως παντοτινής νεότητας και τάσβησε η μοίρα και σε σύντριψε. Νερίνα, με την καρδιά μου ακόμα βασιλεύεις. Κι αν τύχει να με σύρουν σε γιορτή, κοιτάζω που χορεύουν και, νερίνα, δεν είσαι αναμεσά τους Κι όταν έρχεται η άνοιξη Κι οι αγκαλιές ανοίγουν Σαν άνθη μέσα στο γλυκό βοριά Δεν μ' Δεν μπορείς να ρίνα Δεν ξέρεις από αγάπη πια κι άνοιξη. και άνοιξη Κι κάθε ησυχή μέρα Ή κάθε βόλτα στην εξοχή που ανθίζει Κάθε απόλαυση Είναι για μένα κάτι που δεν χαίρεσαι Η αγρή, ο αέρας Κάτι που δε βλέπεις και αυτό είναι όλο, έφυγες και χάθηκα. Κι οι θλίψεις, οι αυταπάτε μου, τα αισθήματα που η τέχνη περιέθελεψε, όλα θα άδειαζαν, αν μ' άφηνε η πικρή αναμνησή σου. <Στοίχεια> Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε